Κεφάλον Γ, σελίδα 836, στίχη 1 στου 7, τα προσόντα των επισκόπων. 1. Ο λόγος περί επισκοπής των οποίων θα είπω, είναι άξιος να δώσει ο καθένα πίστην εις αυτόν και να τον δεχθεί με την καρδιά του. Εάν κανείς επιθυμεί πολύ το επισκοπικό αξίωμα, καλών έργων επιθυμεί. 2. Αλλά το καλό και υψηλών έργων πρέπει να ανατίθεται εις καλούς και εκλεκτούς ανθρώπους. Πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να είναι ακατηγόρητος, ώστε κανείς να μην μπορεί να είπε τίποτε εις βάρος του. Πρέπει να είναι σύζυγος μιας μόνης γυναικός και να μην έχει έλθει δεύτερον γάμων. Να είναι προσεκτικός, εγκρατής, σεμνός, φιλόξενος, διδακτικός. 3. Να μην είναι μέθυσος, ούτε να βιαιοπραγεί και να δέρνει με τα χέρια του τους άλλους, ούτε να επιζητεί κέρδη με μέσα εσχρά, αλλά να είναι ποιηκής, ξένος προσμάχας και φιλονικίας, αφιλάργυρος. 4. Να κυβερνά καλά το σπίτι του, να έχει παιδιά που να υποτάσσονται με κάθε σεμνότητα. 5. Πρέπει δε να κυβερνά καλά το σπίτι του, διότι εάν ένας δεν γνωρίζει να διευθύνει το σπίτι του, πώς θα επιμεληθεί και θα φροντίσει για την Εκκλησία του Θεού. 6. Πρέπει να μην είναι νεοκατήγητος και νεοφυτευμένος στο πνευματικό αναμπελώνα του Κυρίου. Δεν πρέπει δε να είναι νεοκατήγητος για να μην υπερηφανευθεί και πέσει στην αυτήν εξυπερηφανίας κατά δίκην που έπεσε και ο διάβολος. 7 πρέπει δεν να έχει και καλήν μαρτυρίαν από τους έξω της Εκκλησίας ανθρώπους, για να μην του στήσει με τις κατηγορίες και τη διαπόπευση των απίστων παγίδα ο διάβολος και πέσει σε αυτήν είτε θυμόνων και μισών τους κατηγόρους του, είτε χάνων το κύρος του και απογοητευόμενος, είτε και παρασυρώμενος πάλιν στα παλαιά.